Στίχη 59 Διχασμός εξαιτία του Χριστού. 49. Δεν είναι καιρός κρεπάλης και ύπνο τωρινός καιρός, ώστε να περνούν ξένια στα τασημέρα στον ιδούλη μου. Ήλθα να βάλω φωτιά στην την γη. Ήλθα δηλαδή να ανάψω την πυρκαλιάν, η οποία εισμέντας καλοπροαιρέτους καρδία τα εμβάλει φλογεράν αγάπην και ζήλλον για τον Θεόν, ή στους κακοπροαιρέτους δε διστρόπους θα διαγύρει φανατικών μίσος. Και έτσι θα χωριστούν οι πιστοί από του απίστου. Του πολέμου αυτού του πνευματικού την φωτιά ήλθα να ρίψω από τον ονανόνι στην υγιή. Και τι άλλο περισσότερο θέλω, εάν τώρα πλέον ύναψεν η φωτιά αυτή. 50. Αλλά για να ανάψει και επεκταθεί η φωτιά αυτή, πρέπει προηγουμένω να βαπτιστώ το προκαθορισμένον διαιμέ βάπτισμα του αίματο και του σταυρικού θανάτου. Και πώ οχωρούμε και ανυπομονώ, έω ότου τελεστεί το βάπτισμα αυτό του οποίου η πρόβλεψης και ανάμνηση σταράτη την ψυχή μου. 51. Νομίζετε ότι ήλθα να δώσω στην υγεία τέτοιαν ειρήνην, όπως την φαντάζονται αυτοί που περιμένουν το μεσίαν ως επίγειον βασιλέα για κατακτητήν. Όχι. Σας βεβαιώ ότι δεν ήλθα να φέρω τέτοιαν ειρήνην, αλλά μόνον διέρεση και διχασμόν, για τα οποία όμως υπεύθυνο είναι η κακία των ανθρώπων. 52. Θα έλθει δ διότι από τώρα θα είναι ει ένα σπίτι πέντε χωρισμένοι: ο πατέρα, η μητέρα, η κόρη, η νύμφη και ο ιό. Τρει θα είναι χωρισμένοι κατά τον δύο και δύο θα είναι χωρισμένοι κατά τον τριών. 53. Θα χωριστεί ο πατέρα που δεν επίστευσε στο ει κατά του ιού του πιστεύσαντο, και ο ιό ο άπιστο θα χωριστεί κατά του πατρό του, και η μητέρα η άπιστο κατά τη πιστή κόρη τη και η κόρη κατά τη μητέρα τη. Η πενθερά δε, που είναι το αυτό πρόσωπον με τη μητέρα του σπιτιού, θα χωριστεί από την ύμφη τη και η νύμφη από την πενθεράν τη. 54. Έλεγε δε και στα πλήθη του λαού. Είναι κρίσιμη η καιρή και δεν το καταλαβαίνετε. Είστε όμως αδικαιολόγητοι, διότι τους άλλους καιρού, του χειμώνος και της καλοκαιρία τους νιώθετε. Όταν είδετε σύννεφο να βγαίνει από την δύση, αμέσως λέγεται «βροχή έρχεται» και γίνεται έτσι. 55 και όταν είδετε να φυσάνω τιάς λέγεται ότι θα γίνει ζέστη και γίνεται. 56. Υποκριτέ και σας αποκαλώ έτσι, διότι ενώ επιγεια συμφέροντά σας έχετε αρκετή αντίληψη και πρόγνωση, τα υψηλότερα και σπουδαιότερα από τα οποία εξαρτάται η σωτηρία σας, δεν έχετε αγαθήν διάθεση και ενδιαφέρον να τα αντιληφθείτε. Τα εξωτερικά δηλαδή σημάδια του ορίζοντος και της γης ξέβρετε να τα διακρίνετε, τον καιρό όμως αυτόν που παρουσιάζεται τα σημάδια της παρουσίας του μεσίου, πώς δεν τον διακρίνετε 57 Διατί δε και χωρίς σημάδια αλλά μόνον από τον εαυτό σας με οδηγόν τη συνείδησή σας και τη διάνοιά σας δεν κρίνετε το δίκαιον και σωστόν Διατί δεν βλέπετε ότι ο βίος σας δεν είναι σύμφωνος προς το θέλημα του Θεού και γιατί δεν αποφασίζετε να αλλάξετε συμπεριφοράν και τρόπων ζωής 58 Σπεύσατε να συνδιαλαγείτε με τον Θεών και μη αναβάλλετε. Διότι, όταν πηγαίνει με τον αντίδικό σου ει δικαστήν, προσπάθησε τον δρόμο να απαλλαγεί και να συμβιβαστεί μαζί του, μήπω σε σύρει χωρί να το θέλει ει τον δικαστήν, και ο δικαστή σε παραδώσει τον ισπράκτορα και ο εισπράκτορ σε ρίψει φυλακή. 59. Σου λέγω ότι δεν θα βγει απ' εκεί έω ότου, πράγμα δύνατον, εξοφλήσει και το τελευταίο λεπτό. Εφόσον λοιπόν είναι καιρός και προτού εξπάσει η δικαία του Θεού, συμφιλιώθητε μαζί του, διότι εάν παρουσιαστείτε στο φοβερόν του κριτήριον χρεώστε, τη μορία και αιωνία σας περιμένει.